Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα το ανάγνωσμά μας από το βιβλίο «Ο γέροντάς μου Ιωσήφ, ο ησυχαστής και σπηλαιότης» του γέροντος Εφρέμ του φιλοθείτου, περιστρέφεται γύρω από την ζωή της μικράς αδελφότητος του γέροντος Ιωσήφ στην μικρά Αγία Άνα, όπου μετεκόμισαν από την σκήτη του Αγίου Βασιλείου. Από τους παλαιούς πατέρες της κήτης είχαν ακούσει ο γέροντας Ιωσήφ και ο πατήρ Αρσένιος για κάτι δυσπρόσιτα σπήλαια προς την μικρά Αγία Άννα. Ερεύνησαν και με πολύ κόπο τα βρήκαν σε μια απότομη κατοφέρεια κάτω από το ησυχαστήριο που ζούσε παλαιότερα ο περίφημος Παπασάβας ο Πνευματικός ο υποτακτικός του φημισμένου Γεωργιανού Γέροντος Ιλαρίωνος. Στις σπηλιές εκείνες είχαν καθίσει τρει Ρώσοι ασκητές και υπήρχαν ακόμη δύο μικρές στέρνες. Επρόκειτο για ένα πολύ απομονωμένο μέρος που ελάχιστη γνώριζαν. Πολύ μέρος σαν ένα που είχε από τη μια τα βράχια του βουνού και από την άλλη ένα βαθύ γκρεμό. Πολλοί αναπαύτηκαν με το τοπίο διότι είχαν απέραντη ησυχία. Τόσο απόμερο ήταν που με δυσκολία θα τους χέβρισε κάποιος. Έτσι τον Ιανουάριο του 1938 φορτώθηκαν στην πλάτη τους τα πενιχρά ρούχα τους και τα λίγα βιβλία τους και μετακόμισαν στις δύο εκεί σπηλιές. Όταν έφτασαν εκεί δεν βρήκαν τίποτα άλλο παρά μόνο τις δύο στέρνες. Τις καθάρισαν όσο μπορούσαν και έβαλαν λούκια στους βράχους για να μαζεύουν το βρόχινο νερό διότι δεν υπήρχε πηγή πουθενά εκεί κοντά. Έτσι το λιγοστό νερό που μάζευαν έφτανε ίσα ίσα για τις πιο απαραίτητες ανάγκες τους. Όπως τον Αγιο Βασίλειο έτσι και εδώ μόλις άρχισαν να κτίζουν ένα καλυβάκι και μια εκλισούλα, διαπίστωσαν πως το νερό δεν έφτανε για τίποτα και έτσι πάλι το κουβαλούσε ο πατήρ Αρσένιος στον νόμο από μακριά. Μια ημέρα που ήταν πολύ καυτός ο ήλιος και ο γέροντας λυπήθηκε τον πατέρ Αρσένιο προσευχήθηκε στην Παναγία μας λέγοντάς της «Σε παρακαλώ Παναγία μου, κανόνισε λίγο νερό γιατί πολύ κοπιάζει ο πατήρ Αρσένιος. Και αμέσως άκουσε κάποιο κρότο από τον διπλανό βράχο, στρέφει το βλέμμα και τι να δει. Ήδρωνε ο βράχος και κατέβαζε κάτω νερό στα λαγματιά, στα λαγματιά. Έβαλαν ένα πρόχειρο δοχείο και το μάζευαν. Ήταν αρκετό και έκτοτε απαλάχθηκε από το κουβάλιμα του νερού ο πατήρ Αρσένιος. Ήταν ή δεν ήταν ο γέροντας Ιωσήφ ένας δεύτερος Μωυσής που με τη δύναμη της προσευχής του έβγαλε νερό από το βράχο. Έκτισαν τα καλυβάκια τους στη μια σπηλιά και στην άλλη τη μικρή εκκλησούλα τους. Στα κτισίματα βοήθησε και ο ευγνώμων παπαεφρέμ ο Κατουνακιώτης που κουβαλούσε στην πλάτη του κοκκινόχωμα από τα φρικαλαία καρούλια για να το πάει στον πατέρα Σένιου που έκανε τα τούβλα χωρίς να παραμελεί και τις ανάγκες του δικού του γέροντα. Για να μην μιλάνε μεταξύ τους αποφάσισαν να κάνουν ξεχωριστά τα καλυβάκια. Για τον γέροντα έκτισαν μία μικρή επέκταση σε μία σπηλίτσα ώστε να υπάρχει χώρος για μία μικρή αποθηκούλα και τρία μικρά δωματιάκια. Το κτίσμα ήταν δομημένο από πέτρες, πασαλιμένες μέσα και έξω με λάσπη από χώμα για να μην πέσουν, με κάτι ψευτοδοκούς από πάνω και τσίγκο για σκεπή. Η καλύβα του Πατρός Αρσενίου ήταν λίγο πιο πέρα, ενώ για τον πατέρα Αθανάσιο, επειδή εταλαιπωρεί το καθημερινά με ατέλειωτες αχθοφορίε και πολύ συχνά ερχόταν εκτός προγράμματο, ο γέροντας Ιωσήφ του είχε κάνει ένα καλυβάκι έξω από τη μάνδρα Οι καλίβες τους ήταν τόσο μικρές που με δυσκολία μπορούσαν να εξυπηρετηθούν παρά τις περιορισμένες ανάγκες τους Οι διαστάσεις των κελιών τους ήσαν περίπου ένα και 80 έπει και πενήντα μέτρα Αντί για κρεβάτι είχαν δύο-τρία σανίδια με μια κουρελού από πάνω Έκαναν και ένα μικρό άνοιγμα το οποίο χρησίμευε και για πόρτα και για παράθυρο. Από εκεί έμπαιναν και έβγαιναν. Για εξαερισμό είχαν δύο τρύπε κλισμένες με δύο πατσαβούρες, κουρελόπανα, που χρησίμευαν για παντζούρια παραθύρων. Είχε δε τόσο κρύο στα κελιά του το χειμώνα, που άμα έμενες ακίνητος θα πάγονες. Και από κάτω υγρασία, νερά και μουχλα. Το καλοκαίρι πάλι υπέφεραν από την αφόρητη ζέστη με τον τσίγκο να βράζει πάνω από τα κεφάλια τους. Ακόμα και το βράδυ δεν δρώσεις ο τόπος γιατί τα βράχια μάζευαν την ζέστη όλη την ημέρα και την εξέπεμπαν την νύχτα. Βαβυλωνία, κάμινος, επταπλασίος και ομένη. Πού να κοιμηθείς εκεί μέσα και μάλιστα πάνω σε τέτοιο σκληρό κρεβάτι. Οι καλύβε ήταν σωστό. Τάφος. Μέσα σε αυτή την καλύβα που μύριζε χωματίλα σαν τάφος καθόταν και έκανε την αγρυπνία του ο γέροντας Ιωσήφ κάθε νύχτα για 8 έως 10 ώρες με νοερά προσευχή. Όταν δε έκλεινε και την πόρτα γινόταν θεοσκότεινη και ούτε περνούσε μέσα. Σωστό μαρτύριο. Η εγκατάσταση όμως του γέροντας Ιωσήφ σε αυτόν τον κακοτράχαρο τόπο δεν άρεσε στα υποχθόνια δαιμόνια που τον ήθελαν δικό τους γι' αυτό και άρχισαν να ενοχλούν τον γέροντα καθημερινός. Έλεγε κατόπιν στους νέους υποτακτικούς του «Εσείς ήρθατε και τα βρήκατε όλα έτοιμα. Αν ξέρατε τι τράβηξα στις αρχές από τα δαιμόνια εδώ, στον κόσμο οι ερείς εξορκίζουν τα δαιμόνια και τα προστάζουν να πάνε στους έρημους τόπους και έτσι Όλα είχαν κουβαληθεί εδώ, αν ξέρατε τι τράβηξα. Όταν λοιπόν πήγαινε ο γέροντα Ιωσήφ να κοιμηθεί, ώστε να ξυπνήσει φρέσκος για την αγριπνία του, τα δαιμόνια έκαναν φασαρία για να μην τον αφήσουν να ξεκουραστεί. Και αν κοιμόταν, τον ξυπνούσαν με τις φασαρίες τους μία-δύο ώρες νωρίτερα και κατόπιν δεν μπορούσε να ξανακοιμηθεί. Και σαν να μην έφταναν αυτά, Κάθε βράδυ στην Αγρυπνία δεκάδες δαιμόνια έκαναν σωστή παρέλαση μπροστά του. Έπαιρναν απέσιε και τρομακτικές μορφές για να τον εκφοβίσουν ώστε να φύγει. Έτσι άλλα δαιμόνια εμφανίζονταν σαν νεκρογεφαλές, άλλα σαν μάγοι, άλλα σαν σκελετοί. Ό,τι φρικτό θέλεις εκεί το έβρισκες. Και ξυλοδαρμούς ακόμα υπέφερε. Η κατάσταση αυτή άρχισε να τραβάει σε μάκρος. Έτσι μέρα με την ημέρα άρχισε ο γέροντας να κουράζεται διότι ούτε την αγρυπνία έλεγε να αφήσει ούτε όμως μπορούσε και να κοιμηθεί κανονικά. Μάλιστα εστερεί και την ιδιαίτερη χάρη της προσευχής διότι ο νους του από την αϊπνία ήταν θολωμένος και δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί. Από την μία η ανάγκη της φύσεως και από την άλλη η κακία των δαιμόνων τον δυσκόλευαν πολύ στην αγρυπνία. Ο γέροντας όμως ούτε στις δυσκολίες υποχωρούσε ούτε εύκολα το έβαζε κάτω. Είπε μέσα του «Θα κάνω υπομονή ένα μήνα και αν δεν ξεκαθαρίσει η κατάσταση θα φύγω από εδώ». Κάθε νύχτα φρικτές δαιμονικές παρελάσεις και την ημέρα πυρασμικές φασαρίες για να μην ξεκουράζεται οπότε ο αγωνιστής άρχισε να εξαντλείται σωματικά. Έτσι σιγά σιγά ο γέροντας άρχισε να νιώθει τη στέρηση της χάρητος. Πολλές φορές δεν μπορούσε να συγκρατήσει τον εαυτό του και έκλαιγε ασταμάτητα όπως ο ίδιος έλεγε αργότερα. Έκλεγα, έκλεγα απαρηγόρητα πολλές μέρες, πολλές εβδομάδες. Εξαιτίας αυτής της καταστάσεως Περιέπεσε σε μεγάλη θλίψη και άρχισε να παραπονείται τρόποντινά στον Θεό, ως αδικούμενος, διότι τον παραδίδει σε τόσους πολλούς πειρασμούς χωρίς να τους αναχαιτίζει λίγο, ώστε να πάρει μία ανάσα. Και ενώ προσήφχε με το μεταδακρύων και πόνου μέσα στο σκοτάδι, σηκώθηκε όρθιος, ύψωσε τα χέρια του και είπε «Κύριε, Ακόμη και την προαίρεση θα αφήσεις να νικήσουν. Και πώς θα αγωνιστεί ο άνθρωπος. Ξαφνικά έλαμψε φως μέσα στο καλυβάκι του και άκουσε γλυκητά τη φωνή να του λέει. Δεν τα υπομένεις όλα για την αγάπη μου. Και πάλι έγινε σκοτάδι. Και με τον λόγο αυτό αμέσως διελήθη η λύπη Σαν ένα σκοτεινό και βαρύ σύννεφο να έφυγε από πάνω του. Κατάλαβε αμέσως από πού ήταν η φωνή αυτή και έπεσε κάτω μπρούμητα και άρχισε να κλαίει ο με πολλή αγάπη μετανοώντας για την αθυμία που τον είχε κυριεύσει. Ναι, Θεέ μου, δια την δική σου αγάπη θα κάνω υπομονή. Και από τότε πήρε μεγάλη παρηγοριά ο γέροντα στις θλίψεις και στα βάσανα. Δυνάμωσε πάλι ψυχικά και έκτοτε είχε περισσότερη καρτερία στους πειρασμούς και υπομένοντας αγωνγίστως αυτούς τους πειρασμούς την τριακοστή ημέρα έσπασε ο πόλεμος και τα δαιμόνια έγιναν άφαντα και έλεγε μετά «Δεν αλυσμονώ ποτέ μου αυτή την φωνή την τόσο γλυκιά όπου αμέσως εξυφανίστηκε ο πειρασμός και όλη η αθυμία. Το εξλισάκι τους ήταν τόσο μικρό που μπορούσε κάποιος από τα στασίδια να πιάνει το τέμπλο, αλλά ήταν πολύ κατανοητικό. Το αφιέρωσαν στον τίμιο πρόδρομο και προσεφέρθη να το αγιογραφήσει η γειτονική συνοδεία των ανανέων, με τους οποίους διατηρούσε στενές αδελφικές σχέσεις ο γέροντας. Στην αρχή η ζωή τους εκεί ήταν πραγματικά σκληρή και απαραμύθιτη αφού δεν είχαν ούτε και τα πλέον αναγκαία όμως παρά τις δυσκολίες και την στενότητα του τόπου και την προχειρότητα των κελιών τους αναπαύθηκαν πολύ διότι κανένας δεν τους ενοχλούσε Ήσαν αποκλεισμένοι σε μια πλαγιά που δεν υπήρχε δρόμος για να έλθει άνθρωπος εκεί και έτσι βρίσκονταν πάντα μόνοι τους και είχαν απερίγραπτη ησυχία. Ούτε μέρημνες είχαν διότι δεν είχαν κήπο αφού ο τόπος ήταν κατοφερή και γεμάτος πουρνάρια. Μια καλύβα είχαν και ένα μαγειριάκι. Αυτή ήταν όλη τους η περιουσία. Ακτήμονες πέρα για πέρα με μόνη την προσευχή και τη θεωρία. Επίτηδε απέφευγαν την άνεση και ζούσαν με ό,τι ήταν απλό, ώστε να έχουν λίγη μέρημνα και να ρίχνουν στο βάρος στη πνευματική ζωή. Στις καινούργιες τους ασκητικές καλύβες ζούσαν σχεδόν σαν έγκληστοι. Σε αυτό συνέβαλαν το απρόσιτο του τόπου, οι σπάνιες επαφές με άλλους πατέρες και το αυστηρό Πρόγραμμα τους. Το ασκητικό τυπικό τους στην μικρά Αγιάνα ήταν το εξή. Τα χαράματα ξυπνούσαν και εργάζοντο, ή το εργόχειρό του, ή έκαναν κάποια απαραίτητη χειρονακτική εργασία. Το μεσημέρι, απεσήρε το κάθε αδελφός στο κελάκι του και έκανε εκεί εσπερινό με κομποσχή. Εάν του περίσεβε χρόνο, έκανε και λίγη ανάγνωση. Έπειτα, όλοι μαζί συγκεντρώνονταν για τη μεσημεριανή τράπεζα. Μετά το φαγητό έπαιρναν ευθεία από τον Γέροντα και όλοι απεσύρροντο για τρεις ώρες ανάπαυσης στα κελιά τους μέχρι τη δύση του ηλίου. Τότε έπιναν έναν καφέ και άρχισαν την ἀγριπνία τους που κρατούσε ω τα μεσάνυχτα. Όταν είχαν ιερέα άρχισαν τα μεσάνυχτα την Θεία Λειτουργία στο τους. Όταν δεν είχαν ιερέα να λειτουργήσει, συνέχιζαν την αγρυπνία τους είτε με ανάγνωση είτε με προσευχή. Μετά τη Λειτουργία αναπάβονταν μέχρι να ξημερώσει. Σύμφωνα με το τυπικό τους, η διάρκεια του ύπνου τους ήταν ώρα. επειδή αυτό πολύ τους βοηθούσε στην αγρυπνία τους. Αυτό το τυπικό γέροντα Ιωσήφ δεν το άλλαξε σε τίποτα, γιατί ήξερε ότι θα πάθαινε αλλίωση και στην προσευχή του, αφού όπως τόνιζε «αν κάτι κάνεις λιγότερο ή περισσότερο την ημέρα, κουράζεται και το σώμα αναλόγως, διασκορπίζεται και ο και μειώνεται κατόπιν η προθυμία για προσευχή». Γι' αυτό διατηρούσε με απόλυτη ακρίβεια το πρόγραμμά του, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές της ζωής του. Τον βοήθησε βέβαια σε αυτό και ο χαρακτήρας του που ήταν εφτακτος, αποφασιστικός και αλήγιστο. Αξίζει να αναφερθεί το εξής γεγονός για να δειχθεί πόση σημασία έδινε ο γέροντας Ιωσήφ στην τήρηση του ησυχαστικού του προγράμματος. Μια φορά ήλθαν οι υποτακτικοί του από μακριά, φορτωμένοι προμήθειε και μερικά ψάρια αλλά ήταν ώρα ησυχία και του λένε «Γέροντα, φέραμε ψάρια και αν δεν τα μαγειρέψουμε τώρα θα βρωμήσουν». Πού να βρεθούν ψυγεία στην Αγία Άννα τότε και μάλιστα στον γέροντα Ιωσήφ. Πρέπει να τονιστεί ακόμη πως αυτή η τροφή ήταν κάπως σπάνια στην συνοδεία και για λόγους ασκήσεως αλλά και για λόγους κόστους και κόπου. Ο γέροντα όμως, χωρίς να δεχθεί συζήτηση, απαντά «Προτιμώ να χαλάσουν τα ψάρια παρά να χαλάσω το τυπικό. Αφήστε τα όπως είναι και πάτε για ύπνο». Και την άλλη μέρα είπε στους μοναχού του «Επίτιδες τα άφησα να βρωμήσουν για να θυμάστε σ' όλη σας τη ζωή την αξία της τάξεως». Και συχνά τους τόνιζε Προσέξτε το τυπικό. Εγώ και ο πατήρας Ένιος χύσαμε αίμα για να σας το παραδώσουμε έτοιμο. Ο γέροντας πολύ αναπαύθηκε στο καινούργιο ασκηταριό του και γεμάτος ενθουσιασμό για τη ζωή του έγραψε στην αδελφή του. Εμείς εδώ αδελφοί μου τη νύχτα διόλου δεν κοιμούμεθα. Κάθε βράδυ κάμνομεν αγριπνίαν. Διόλων των κόσμων όλην την νύχτα ευχόμεθα. Μόνον το πρωί ησυχάζομαι λίγο και το μεσημέρι μετά που θα φάμε. Οι τάξις μας είναι αυτοί. Την μισήν ημέραν εργαζόμεθα, το υπόλοιπον ησυχάζομαι και αρκούμεθα. Ασκητική ζωή, έρημος, αγγελική ζωή πλήρης «Χάριτος, να ήσουν από κανένα μέρος να μας έβλεπες, αχ, να είτο δυνατόν να μας έβλεπες, εδώ αδελφοί μου, είναι επίγειος παράδεισος Κι αν κανείς πιάσει εξ αρχής μίαν ζωήν σκληράν, υψηλήν γίνεται άγιος». Στην αρχή της παραμονής του εκεί έμειναν άγνωστοι, αλλά όπως λέει ο Κύριος, ού δυνατε κρυβίνε επάνω όρους κιμένη, έτσι και η ευωδία της εναρέτου ζωής του γέροντος δεν εκρίβετο. Σιγά σιγά έμαθαν οι γύρω για την αγιότητά του και μερικοί άρχισαν να τον επισκέπτονται για ψυχική ωφέλεια. Δυστυχώς όμως τον βρήκαν και άλλοι που δεν είχαν πνευματικό ενδιαφέρον και ήθελαν απλώ να περάσουν την ώρα τους με ανοφελείς συζητήσει λόγω της ακιδίας τους. Είδε λοιπόν ο ίδιος ότι δεν ωφελείται από αυτέ τις αγάπες, αλλά την ψυχή του χαλούσε και διατού του να βάλει μια εξώπορτα στην μοναδική είσοδο της αυλής για να αποκλείσει τους επισκέπτες και έτσι να μπορεί να εφαρμόζει το ησυχαστικό πρόγραμμα του. Κλείδωνε λοιπόν για όλους την πόρτα της αυλής κάθε μεσημέρι για να μπορέσει τουλάχιστον να ωφελείται από την ευχή και την ησυχία αφού έτσι είχε μάθει εξ αρχής. Και έτσι επέτυχε να είναι πιο ξεκούραστος για την αγρυπνία του. Έλεγε στον εαυτό του «Ποια ωφέλεια θα προσφέρω εις τον πλησίον όταν εγώ σκοτιστώ από τα λόγια του άλλου. Όταν όμως εγώ εν ειρήνη διατελώ» το θείο φωτί καταβγαζόμενος, εξών έχω θα μεταδώσω και την εντολή της αγάπης του Χριστού θα εκτελέσω. Φρόντιζε να μην διασκορπά την πολύτιμη εσπερινή ώρα διότι έβλεπε ότι όταν την διατηρεί ειρηνικά και με φόβο Θεού είχε τόσους πολλούς πνευματικούς καρπούς που θαύμαζε την ωφέλεια από την αμεριμνησία και την εφταξία. Έγραψε λοιπόν μια ταμπέλα «Μη Μι χτυπάτε την πόρτα δεν θέλω συζήτηση, αργολογία, κατάκριση». Άφηνε όμως την πόρτα δύο-τρεις ώρες ανοιχτή μόνο το πρωί. Με αυτή την τακτική είχε απόλυτη ησυχία και γεμάτος χαρά έγραφε σε κάποιον «Είμαι ο ευτυχέστερος των ανθρώπων διότι ζω αμέριμνος Απολαμβάνουν το μέλ τη ησυχία χωρί καμίαν διακοπή, και όπωουν αναχωρούσει τη χάριτο, ω άλλη χάρη η ησυχία με υποθάλπη στου κόλπους της και φαίνονται μικρότερες εοδίνες και λύπες τη πονηρά και μοχθηράς Διότι, ακόμα και ποίηματα συνέθεσε, όπω το ακόλουθο: Εύρον λιμένα τη ησυχία. Έρωσο ψυχή μου και σώμα ομίος και νόα μου νύχου στην την την γαλήνην και ποσός μη τι κάμνη ο πέλα. Ο Γέροντας και την ησυχία και την απομόνωση ως σκοπό για να πετύχει την απόκτηση του Αγίου Πνεύματος διαμέσου της προσευχής όπως ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ και παρόλο που ο ίδιος ήταν ησυχαστή και έγκλειστος, εντούτης εκτιμούσε όλους τους τρόπους της μοναχικής ζωής. Εκείνος φυσικά προτιμούσε για τον εαυτό του την ερημητική ζωή. Πνευματικοί αγώνες. Γράφει σε μια του επιστολή ο Γέροντας για τους δύο δρόμους της μοναχικής πολιτείας. Αφού η χάρις του Θεού των άνθρωπων και φύγει από τον κόσμο έρχεται η κοινόβιον ή σκήτη με άλλους αδελφούς Κάμνει εις όλους υπακοήν και αναπάβεται φυλάτων τα στείας και εκτελών τα διαταγμένα πνευματικά του καθήκοντα αναμένει με χριστάς ελπίδας το έλεος του φιλανθρώπου Θεού Αυτό είναι ο κοινό δρόμο που βαδίζουν οι πολλοί πατέρες Εν συνεχεία εξηγεί ότι υπάρχει και ένας άλλος δρόμος που ακολουθούν οι ερημίτες. Αυτόν ακολούθησε ο γέροντας Ιωσήφ και να πώς τον περιγράφει. Αφού ο φιλάνθρωπος και αγαθός Θεός εξαποστείλει την ακτίνα της Θείας Αυτού Χάριτος μέσα στην καρδία του αμαρτωλού ευθύς αυτός εξανίσταται ζητών πνευματικού. Προ των πεπραγμένων υπ' αυτού κακών. Ζητεί και ερίμους και σπήλαια, η να τύχει μικρά ησυχία και δυνηθεί να αγωνιστεί κατά των παθών, προ ικανοποίηση των πρώτων αυτού πεπραγμένων κακών, διαπάσει σκληραγωγία, λέγω πίνη, ρήψη, κρύου, ζέστης και λοιπόν ασκήσεων όπου τα παραδείγματα των Αγίων διαγορεύουσε. Ο Δεγλυκύτατος Κύριος του επιθέτει πλέον περισσότεραν θέρμην, όπου ως φλογίζος ακάμινος καίει την καρδία του προς έρωτα δια των Θεών και ζήλων άμετρων προς των θείων εντολών και μισό απεριόριστον κατά των παθών της αμαρτίας. Και λοιπόν Άρχεται με τα μεγάλης προθυμίας να διασκορπά πάντα τα εαυτού υπάρχοντα, είτε ο λίγα είτε πολλά. Και αφού γίνει τελείως πένις και κατά μέρο φυλάξει τα αστεία εντολάς, μη δυνάμενος επιπλέον κρατήσει την αγάπη και των πόθων της ερήμου, τρέχει ο διψός αέλαφος ζητών τα σερήμου. Εγκλείπει γονεί, αδελφούς, φίλους και λοιπούς έναν και μόνο διψών, αυτών και ζητών και με θόλης ισούν των λεγόμενων ακολουθών. Και καθάπερι χνηλά τη θηρίων, τα σερήμου σοδεύων, η που αν επιτύχει εν των ποθούμενων αγωγών και ψυχής οδηγών, όπως δι' αυτού οδηγούμενος επιτύχει του σκοπού του κινούντος Ιστούτο αυτόν και διαμέσου τούτου κατά μάθη των τρόπων του Δύναστε αναβήνε την τη πνευματική πολιτεία ανάβαση. Όμω δυστυχώ επειδή την σήμερα εξέλιπον οι σπουδαίοι και είναι πολύ ολίγοι ή την τιάφτην οδόν περιπατούντε, δια τούτο κλαίει και οδύρεται, μη ευρίσκον κατά του παλαιού καιρού, ω αυτό επιθυμεί. Όμως, τι έχει να κάνει όπου έχει μεγάλη θέρμην διαησυχίαν, εξετάζει και ζητεί των πλέον έμπειρων οδηγών και καταβάλει εαυτόν εν υπακοή και με ευχήν και ευλογίαν άρχεται των πνευματικών αγώνων. Εδώ τώρα, πολλοί έχοντας αυτήν την θέρμην, έλαβαν το Άγιον σχήμα και έφυγον κατά μόνα εις με ευχήν και ευλογίαν του γέροντος, και κατά καιρού ήρχοντο και συμβουλεύοντο Και άλλοι πάλιν έμενον μαζί και είχον την άδεια εις ορισμένας ώρας, εφησυχάζην και επιχειρεί πάσης αρετής, κλέιν άγρυπνεί, νιστέβιν εύχεστε, αναγυνώσκην και ποιν μετανοίας κατά δύναμη και εν γέννη της καθαρότητος και πολεμήν μετά των παθών. Και αφού ως είπομεν ησυχάσει διενό ενός τρόπου, επιδίδεται περαιτέρω εις άσκηση. Ο εναληθεία δια Χριστών ησυχάζων έχει το δάκρυον διεινεκές, αποκλεώμενος τας αυτού αμαρτίας και επιμελούμενος πάσις αρετής και με πίστεως παραδίδεται εις τους αγωνα μέχρι θανάτου και εμβάζον το νουν στην καρδία βιάζεται δια της να λέγει την ευχήν Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με και να συνάζει το νουν κατά τα οδηγία των υπτικών Αγίων Πατέρων και καθάπε η πνοή παράσχει το ζήν της αρκή ούτω και ο νους συνδεθεί στη ευχή ανασταίνει την αυτού νεκρωθή σαν ψυχήν και ούτω ποιών ο σπουδαίος εργάτης το έλεος εμπόνο ζητών άρχεται κατ' λίγον ο ερώς να αισθάνεται της θεία παρακλήσεως φωτισμών και αυτή η πρώτη βαθμοί του μονάζοντος ως τα ίχνη ευρών του ετάζοντος του οφθήνε θεών ω αρχάριος και περιπατεί οδόν την μακάριον αλλά και πληροφορία υπάρχει εμφένουσα ότι περιπατεί οδών αληθεύουσαν. Πρώτον μεν υπήρχεν, ως είπομεν, η θεόκλητο εκείνη η ακτής, ή της και προσκάθαρσιν αυτή και μόνιμα σε βοήθη. Αλλού που διεκρίνεται εν αισθήσιν ως αθεώρητος ούσα παντή η θεία εκείνη η ενέργεια, εστωμένη μόνον ενίοτε εν σωματικές και παρέχουσα ελαφρότητα και ενίας πνευματικάς και πένθος και δάκρυα φέρουσα, ως και μνήμην και αίσθηση των πεπραγμένων αμαρτημάτων. έτιδε και επιθυμίαν προσαγώνας και της κτίσεω φυσικά και θεάρεστα θεωρήματα και τα μάλα στην την ψυχήν μας αλλά όχι και ώρα νοητήν εν αισθήσει του φωτό ως αυτή η τρισμακάριο εμφαίνει μην και ω εν άβρα λεπτή ερχομένη. Και ως ένα λουτρών ο λίγων κατολίγων να καθαρίζει αυτόν. Του μαλακώνει την καρδίαν προς κατάνυξην, προς πένθος, προς υπακοήν και προς ζήλον και θέρμην περισσοτέραν και πλειώνως εν τα εν υπάρχοντα φυσικός εν αυτό αγαθά προτερήματα. Ω άλλη μητέρα η Χάρης βαστάζει παιδαγωγούσα τον θήτην ως νύπιον, και ελθούσις μεν της μητρό μας της χάριτος σκυρτά και αγάλεται εφρενόμενος. Και όταν αναχωρεί η Χάρης, αυτό μη γνωρίζον την σοφίαν του Αγίου Θεού, κλαίει και οδύρεται αναζητών. Ο δεαπύρος ἔχον προστατιάφτα τα νομίζει ότι διαπαντός η Χάρη υπεχώρησεν οπότε ανάφτισης τέλεται και επιβάλλει νηστείας επί νηστείας, και αγριπνίας και ευχάς και δεήσεις, ότι εξ αυτού η χάρις του Θεού. Οι δε εχθροίοι μονδέμονες, πολυτρόπος τον θλίβουν, διαναζητεί περισσότερων με τα την θείαν βοήθεια, οικονομία της θείας προνίας δια να τον γυμνάσει. Και αφού πάλιν έλθει η θεία επίσκεψη, αυτός ο Σνίπιος άρχεται να φωνάζει «Αχ, αχ, πώς με άφησες και παρολίγον να με πνίξουν οι δαίμονες, μη φύγεις πλέον, αχ, τι να κάνω να σε κρατήσω, νομίζω ο Σνίπιος ότι οι αγώνες του την φέρνουν και πώς να κάνει να την κρατήσει, ναι σωτήρα μου, φύσε και του λοιπού μη με αφήσεις, αλλά μένε μαζί μου εις αυτήν την ζωήν μου και αφού απέλθω μετά σου να παρέλθω τα τελώνια. Τι αυτά και πλοίον αλέγοντος ουδαμός εισακούεται, αλλά και αύθης η Θεία παράκληση, αφού τον γλυκάνει διά του μέλητος, εξόπισθεν και το αψύνθιον έρχεται. Αλλά επειδή και το αγγείον διά της συχνούς καθαρότερον γίνεται, και ομού δεκτικότερον η υποδοχήν της Θείας Ελάμψεως, άρχεται συχνότερος να έρχεται και περισσότερον να διαμένει, ως και συνήθεια, οπότε ο νίπιος τη φρονίσει και γνώση αρχίζει να ξεθαρεύεται, νομίζων πως το εδόθη ως μίσθωμα της αυτού εργασίας. Η δε διάρκεια επεκτείνεται επί τρία ή τέσσερα ή και πλέον οι Έλα τον Έτι, βλέπει την χάρη του Θεού, διαρκώ γυμνάζουσαν και σοφίζουσαν αυτόν, και τα πάθη του ελατούμενα, και του δαίμονα μη δυναμένους επί επιπολί πολεμήση αυτών, ένεκεν τη φρουρά τη θεία του Θεού, Χάριτο. Και άρμενιν μεν ξύπνιος, έχει παρηγορία τα δάκρυα, είτε περιπατεί είτε εργάζεται. Αν δεν ο Ερό, έχει την να αίσθηση της φωτεινής νεφέλης όπου ενίοτε τον επισκέπτεται. Εάν πάλι κοιμάται, έστω και ο λίγων, βλέπει τα ωραία ενύπνια, παραδείσους με άνθη χρυσοφαΐ και βασιλικά ανάκτορα ανεκδίγητα και υπέρ των ήλιων λάμποντα και άλλα πολλά και διάφορα, όπου αφού ξυπνήσει τα περιφέρει ο και τον κοινή προσθέρμην και ζήλων θαυμάζων τον κάλος των αιωνίων αγαθών και πότε να αξιωθεί να γίνει κληρονόμος. Οπότε βλέπων αυτά όλα τα αγαθά ο νύπιο, και μία έχων γνώσην απαιτουμένην ή να καλώς γνωρίσει και διακρίνει την πρόνοια του Θεού διότι έως εδώ ακόμη τρώγει γάλα και διότι δεν απέκτησε ακόμη καθαρούς φοφθαλμούς αλλά έω εδώ βρει ομού το φως και το σκότος και τα έργα του είναι μειγμένα μετά τον παθών, δι' αυτό λοιπόν άρχεται να διαλογίζεται ότι δια των αγώνων και των θλίψεών του, ειδού τι του χαρίζει ο Θεός. Ο δεκακός δαίμων μυστικός σπύριτο δηλητήριον ως πάλε της έβας και ο νίπιος ανοίγει τα ότα του. Τούτο δε γίνεται και κατά παραχώρηση, παραχώρησιν δια να μάθει την ταπείνωσιν, και έρχεται ο δόλιος δαίμον, να του λέγει «Βλέπεις όπου την σήμερον λέγουν ότι δεν δίδει ο Θεός. Βλέπεις επειδή αυτοί δεν θα αγωνιστούν εμποδίζουν και τον άλλον και του λέγουν θα πλανηθείς, θα πέσεις, θα αδυνατήσεις». Και άλλα πολλά τον διδάσκει το αρχαίο κακόν και αυτός μη γνωρίζουν την πλεκτάνη που του πλέκει διότι είναι απειροπόλεμο, κλέπτεται και δέχεται το ψεύδος ως αλήθεια ή και κατ' Θεού ως ύπομεν διά να τον σοφήσει και να μην είναι πάντα νύπιος. Όταν όμως συνέλθει εκτιού των λογισμών και κατανοήσει την αυτού αδυναμία, βλέπει τον εαυτόν του χειρότερον και από τα ερπετά της γης και θέλει αν είναι το δυνατόν όλους τους ανθρώπους να βάλει στην καρδία του να ειδούν και να σωθούν, καν και αυτό ζημιωθεί από την χάρη του Θεού. Αλλά επειδή και τούτο εδοκιμάστη, ότι είναι αδύνατον να σώσει κανείς τους άλλους, δια τούτο αρκείται μένον εις την ησυχία και εύχεται δια όλους να τους σώσει ο Θεός. Όλοι αυτοί οι πειρασμοί όπου έπαθεν, όλες οι τρικυμίες και τα ναυάγια, Όλοι οι φόβοι και τόσο μεγάλες δυσκολίες Ήσαν διότι δεν είχε οδηγό να τον βαστάζει και να τον καθοδηγεί. Και επειδή είναι αυτή η έλλειψη των τιού των πρακτικών οδηγών, δια τούτο μόλις να ευρίσκεται εις εκ των χιλίων να διαπεράσει την κινδυνότητα αυτήν οδόν, η οποία ως είπαμε προηγουμένως είναι ο σύντομο δρόμο του Θεού όπου ανάγει των άνθρωπων η ζωήν αιώνιων. Και δια να είναι αυτοί οι έλλειψεις, δια τούτου ακολουθούν διάφορες πλάνες, διότι η χάρις του Θεού είναι ανάγκη απαραίτητο, αφού καλός την γευθεί ο δόκιμος αγωνιστής εις την αρχήν, πρέπει να φύγει, δια να τον γυμνάσει και να γίνει πρακτικός στρατιώτης του Χριστού και χωρίς τον τιού των πειρασμών ουδείς ανήλθε σε τελειότητα. Και ο σταθμός λοιπόν αυτός όπου είπαμε, ότι πολλοί έπεσαν εις πλάνην, αυτός είναι ο σταθμός όπου αναχωρεί η χάρη του Θεού, δι' να μας είπαμε, πρακτικού στρατιώτας πολέμου, και όχι να θα πάντοτε νήπιοι. Αλλά ο Κύριος μας θέλει να γίνομεν άνδρες άξιοι, και ανδρεί πολεμιστέ πολεμιστές δυνάμενοι φυλάξε των πλούτων αυτού και δι' αυτό μας αφήνει να πειραζόμεθα. Θα δούμε όμως αγαπητοί ακροατές στην επόμενη μας εκπομπή τι μηχανεύτηκε ο διάβολος για να ταράξει την ησυχία του γέροντος Ιωσήφ.